Στοίχη 16-34. Ο λόγος του Παύλου επί του Αρίου Πάγου. 16. ο λογος του παυλου επι του αριου παγου 16 ενω δε ο Παύλος επερίμενε τους δύο αυτούς συνεργάτας του εις τας Αθήνας, το πνεύμα του και εξοργίζεται το μέσα του επειδή έβλεπεν ότι η το ήταν γεμάτη από είδωλα. 17. Εν σχέση λοιπόν προς την ιδολολατρία αυτήν των Αθηναίων, η οποία εκείνη την αγανάκτησή του, Συνδιαλέγεται το Παύλος εν μέν τη συναγωγή προς τους Ιουδαίους και προς τους ευρωμένους των αληθινών θεών προ εν δέτει αγορά κάθε ημέρα προς εκείνους τους οποίους συνήντα εκεί τυχαίως. 18. Μεταξύ δε των άλλων συνεζήτουν μαζί του και μερικοί από τους επικουρίους και τους στοικού φιλοσόφους. και άλλοι μεν έλεγον «σαν τι να θέλει ο αυτός να μα είπε, Άλλοι δε έλεγον «φαίνεται να είναι κήρυξ ξένων θεοτήτων που μα είναι άγνωστοι. Έλεγον δε τούτο διότι ο Παύλος σε τον Ιησού και την Ανάσταση 19. και αφού τον έπιασαν από το χέρι τον οδήγησαν στον Άριον Πάγων και του είπαν Μπορούμε να μάθουμε πια είναι η νέα αυτή διδασκαλία που διδάσκεται από σε 20. Διότι κάποια παράδοξα και πρωτάκουστα διδάγματα φέρεις με τη διδασκαλία σου μέσα στα σακοάς μα. Θέλουμε λοιπόν να μάθουμε σαν τι μπορεί να είναι αυτά που διδάσκεις 21. Το έκαμαν δε αυτό όχι από πραγματικών θρησκευτικών ενδιαφέρον, αλλά από την συνηθισμένη του περιέργεια, διότι όλοι οι Αθηναίοι και οι μονίμως διαμένοντες εν Αθήνες ξένοι δεν είχαν καιρό διε άλλο παρά διαναλέγουν και να ακούουν κάτι νεότερον. 22. Αφού δε εστάθει ο Παύλος εν μέσω του Αρίου Πάγου, είπεν «Ο άνδρες Αθηναίοι, σαν πιο ευλαβεστέρους καθόλα και πιο θρήσκους από πολλού άλλου σα βλέπω, 23. Και λέγω τούτο, διότι διαβαίνουν τους δρόμους τη πολεώς σα και εξετάζουν προσεκτικά εκείνα που λατρεύετε, έβρον και ένα βομόνι στον οποίο είχε τεθεί η επιγραφή, αφιερούν το βωμός αυτός στον άγνωστον θεόν. Εκείνον λοιπόν τον θεόν που λατρεύετε, χωρίς να τον γνωρίζετε, αυτόν εγώ σας κηρύττω. 24. Ο Θεός ο οποίος επίσης τον κόσμο και όλα όσα υπάρχουν μέσα στον κόσμον, «Αυτός μη εξαρτώμενος από κανένα άλλον, υπάρχουν από τον εαυτόν του απόλυτος Κύριος του ουρανού και της γης, δεν κατοικεί ναούς που κατασκευάζονται από χείρα ανθρώπων, όπως είναι και οι μαρμάρινοι αυτοί ναοί, τους οποίους κατασκεύασαν οι καλλιτέχνε σας». 25. «Ούτε υπηρετείται από χείρα ανθρώπων σαν να και να είχε ανάγκη να κάτι». Όχι, δεν έχει ανάγκη να αποτύσονται, αφού αυτό δίδει σε όλα τα ζώντα δημιουργήματά του ζωή και αναπνοή, και όλα όσα προ συντήρηση τη ζωή του χρειάζονται. 26. Και επίσην από ένα αίμα και από το αυτό πρωτόπλαστον ζεύγο, όλα τα έθνη των ανθρώπων, διανακατοικούν ει όλη την επιφάνεια τη γη. Και αυτός όρισε δια καθένα από τα έθνη αυτά, χρόνους εκ προτέρου προσδιορισμένους υπό τις προνίας του, δια την εμφάνιση και εξαφάνισην αυτών, καθώς και τα σύνορα της κατοικίας των. 27. Ο σπουδαιότερος δεσκοπός για τον οποίο επίησε ο Θεός τα έθνη, είναι να ζητούν τα αυτά των Κύριων, εάν θα κατόρθωναν ψηλαφυτά, δια της να τον εύρουν, και έτσι αυτός υπάρχει όχι μακράν, αλλά πολύ πλησίον προ ένα από εμά. 28. Και είναι πολύ πλησίον μα, διότι μέσα σε αυτόν ω ει πνευματική την ατμόσφαιραν, ζώμεν και κινούμεθα και υπάρχομεν, καθώ και μερικοί από του ειδικού σα ποιητά έχουν ήπει, διότι αυτού είμαιθα και γενιά. Και είμαιθα γενιά του, όχι διότι ευγήκαμεν από την ουσία του και είμαιθα όλοι ένα με τον Θεόν, όπω το εννοεί ο ποιητή σα Άρατο, αλλά διότι μα έπλασε κατ' εικόνα του και μα ηγάπησε ω οικείου του. 29. Αφού λοιπόν είμαι θα του Θεού και λάβομαι αυτού ζώσαν και πνευματική φύση δεν πρέπει να νομίζομαι ότι η Θεό είναι η νομία προς τα άψυχα και τα νεκρά προς δηλαδή οι άργυρον ή μάρμαρον που έχουν χαραχθεί και πελεκηθεί υπό τις γλυπτικής τέχνη και τις καλλιτεχνική φαντασίας και επινοήσεως ανθρώπου εις μαρμάρινα ή αργυρά ή χρυσά αγάλματα και είδωλα 30. Όχι Επιτόσου δε χρόνου που οι άνθρωποι λατρεύουν τα άψυχα αυτά είδωλα, αγνοούν και ξεφτελίζουν τον δημιουργών του και ασεβούν προ αυτόν. Τώρα λοιπόν του μακρού αυτού χρόνου κατά του οποίου κι εσεί και τα άλλα έθνη είχατε άγνοια του αληθού δημιουργού σα, παρέβλεψε εν τη μακροθυμία του ο Θεό και παραγγέλει όλου του ανθρώπου που κατοικούν εις κάθε τόπον, να μετανοούν και να εγκαταλείψουν τα είδωλα και την ιδωλολατρική ζωή και να επιστρέψουν στον αληθινό Θεό. 31. Πρέπει δε όλοι να μετανοήσουν διότι όρισε ο Θεό η μέραν κατά την οποία μέλει να κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη, διανδρό τον οποίον όρισε κριτή. Ότι δε αυτός θα είναι ο κριτή όλων μα, εδώ και βεβαίαν περί τούτου απόδειξη ο Θεό, αναστήσα τον άνδρα του των εκ νεκρών. 32. Αλλά όταν οίκουσαν ανάσταση νεκρών, άλλοι τον περιγελούσαν, άλλοι δε ύπων. Θα σε ακούμεν και πάλιν περί του θέματος αυτού. 33. Κι έτσι ο Παύλος βγήκε από το μέσον του Αρίου Πάγου που τον είχαν εκείνη περικυκλώσει για να τον ακούσουν. 34. Μερικοί όμως άνθρωποι συνεδέθησαν και προσεκολήθησαν με την πιστοσύνης και ευλαβίασης αυτών και πίστευσαν στο το του. Ήσαν δε μεταξύ τούτων και ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και κάποια γυναίκα που ελέγεται ο Δάμαρης και μερικοί άλλοι μαζί με αυτούς.